Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 8 Φεβρουαρίου 2010. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού του Θεού πνεύματος, Βασιλεύει κουράνοι, παράδειγοι του τη αληθίες που πανταπλού και τα πάντα πληρών, ας ξαυρώσουν αγαθών και ζωής χορηγώσαν αληθέικες εν ημή, και καθάρισον μας ο βάσης Κυρίδος και σωσον αδίτης ψυχασιμόν. Στην Κυριακή, Κυριακή τον Απόκρεο διαβάσαμε το Ευαγγέλιο της Κρίσεως όπου αναφέρεται ο τρόπος που θα κριθούμε και εκεί τίθεται ως κριτήριο η αγάπη και λέει ο Κύριος όπως φερόμεθα στον αδελφό μας είναι σαν να φερόμεθα σε Αυτόν και μάλιστα θέτει τον εαυτό Του στην θέση του Πάσχοντος αδελφού μας. Και αυτό είναι το μέτρο της αγάπης του Θεού. <κοί> δηλαδή, ο ίδιος μπαίνει στη θέση αυτού που πάσχει και με αυτό τον τρόπο προσπαθεί να μας ενεργοποιήσει την διάθεση να μας βγάλει την καλοσύνη τη θετική δηλαδή κατάσταση προς τον αδελφό μας και λέει ότι αυτό είναι ο, ο τρόπος και αυτό θα είναι το κριτήριο με το οποίο θα κριθούμε και θα είναι το κριτήριο που θα αποκαλυφθεί η κατάσταση της καρδιάς μας η αγάπη λοιπόν είναι το κύριο στοιχείο που δείχνει την υγεία μας και ασφαλώς όταν λέει αγάπη ο κύριο εννοεί την θυσία, την προσφορά μας, την έξοδο από τον εαυτό μας, την έξοδο από το συμφέρον μας. Δηλαδή εν τέλει, όσο ο άνθρωπος είναι διατεθειμένος να βγει από το συμφέρον του, τόσο πιο υγιής είναι. Όσο ο άνθρωπος είναι διατεθειμένος να αναπαύσει τον αδελφόν του, τον εαυτόν του, δείχνει και το μέτρο της πνευματικής του καταστάσεω. και λένε οι πατέρες μας πως εν αυτό που λέει ο Κύριος ως κριτήριο είναι απλώς διαγνωστικό στοιχείο που δηλώνει την επιλογή του καθενός μας δεν είναι τιμωρός και έρχεται να μας αρνηθεί τον παράδεισο ή να μας απορρίψει γιατί εμείς δεν κάμαμε αυτό που θέλει ή δεν τηρήσαμε την εντολή της αγάπης όπως εδώ αναφέρετε αλλά εμείς ήδη αρνηθήκαμε τον παράδεισο γιατί ο παράδεισος είναι αυτό είναι η δυνατότητα οπως εδω αλλα εμεις όπως ο γιατρός ε, κάνει διάφορες εξετάσεις για να διαγνωστεί η νόσος. Δεν είναι ο γιατρός που δίνει την αρρώστια, ούτε ο γιατρός ο οποίος είναι ευτέκτης για την κατάσταση, ούτε η θεραπεία την οποία ε, προτείνει είναι το πρόβλημα, αλλά πρόβλημα είναι η ασθένεια και ο ασθενής. Και τα θέτει αυτά ο κύριο για να προλάβουμε να εξαγοράσουμε τον χρόνο μας και να αποκτήσουμε συνείδηση της προσωπικής μας αξίας. Θα δούμε πάνω σε αυτό, πάνω σε αυτό το πνεύμα της Κρίσεως, το πνεύμα της αγάπης του Θεού, πώς τοποθετούνται οι Πατέρες μας. Θα δούμε δυο-τρία αποσπάσματα από τους Πατέρες το ένα είναι από τον Αββά Ισακτοσύρο, το άλλο από τον Άγιο Αντώνη και το άλλο από τον Αβά Μόνα. Να δούμε τι λέει ο Αββάς Ισακτοσύρος. Λέει η ελεημοσύνη και η δικαιοκρισία. Χούριζα δύο πράγματα. Δικαιοκρισία σημαίνει να με βάση ένα μέτρο δικαιοσύνης, ακρίβειας δηλαδή, να αποδώσουμε αυτό που αξίζει στον καθένα. Η ελευμοσύνη, λοιπόν, και η στην ίδια ψυχή είναι όπως ο άνθρωπος που προσκυνεί τον Θεό και τα είδουλα στον ίδιο Ναό. Ουσιαστικά, λοιπόν, θεωρεί ότι η προσκύνηση του Θεού είναι η και η προσκύνηση των ιδόλων είναι δικαιοκρισία. Είναι ο φυσικός, είναι ο ανθρώπινος νόμος, δηλαδή. Και αυτά τα ίδια, λέει, εφόσον τα προσκυνούμε στον ίδιο νό έχουν σε αντίθεση και δεν γίνεται κάτι τέτοιο ή τον Θεό θα προσκυνήσει τα είδωλα είναι τόσο διαφορετικά δηλαδή αυτά είναι πολύ σημαντικά να τα συντοποιήσουμε γιατί διαμορφώνουν ήθος διαμορφώνουν στάση ζωής και ο καθένας μας είναι υπεύθυνος που θα στρέψει την ελευθερία του σε ποιο πνεύμα η ελεωμοσύνη λοιπόν βρίσκεται σε αντίθεση με τη δικαιοκρισία η δικαιοκρισία είναι η ανταπόδοση του ίσου. εμείς αν ψάξουμε την ζωή μας θεωρούμε ότι αυτό είναι που ρυθμίζει τις σχέσεις μας κυρίως η έννοια της δικαιοσύνης και έχει μέσα μας ύψιστη αξία κεντρική αξία ηθική και εννοούμε την δικαιοσύνη αυτό την ανταπόδοση του ίσου. γιατί λέει ανταποδίδει στον άνθρωπο όπως το αξίζει και δεν γέρνει προς ένα μέρος ούτε προσωπόληπτη στην ανταπόδοση δηλαδή είναι ακριβής ο άνθρωπος δεν παίρνει θέση κάποιου ούτε προσωπόληπτη προς κάποιον δείτε αυτό εμείς που το ακούμε έτσι απλά πως μπορεί να λειτουργήσει στη ζωή μας φανταστείτε λοιπόν οι γονεί μας ή αν είμαστε γονεί να κάνουμε μιλήσεις αυτό το πράγμα, να μοιράσουν την περιουσία ποιο θεωρούμε ότι είναι το πιο βασικό με αδίκησε ή δεν με αδίκηση. και αυτό για μας αν συμβεί να υπάρξει αδικία τότε ανατρέπουμε και αρνούμε τη σχέση τόσο δυνατό είναι μέσα μας αυτήν την ηθική λατρεύουμε η ηθική των ειδόλων η ηθική του κόσμου και δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε από αυτό το μέτρο. Η ελεημοσύνη όμως λέει, τι είναι, δείτε πώς το περιγράφει ο Ισάκος Ήρος, είναι λύπη, είναι πόνος, είναι λύπη που την παρακίνει η Χάρις. Είναι λύπη, όχι η κοσμική λύπη που θλίβουμε για κάτι που δεν μου έγινε, αλλά είναι η λύπη που μου εμπνέει η αγάπη του Θεού, που μου γεννά ευαισθησία, που μου γεννά αντίληψη, και μπορώ να συμπάσχω και να αισθάνομαι την κατάσταση του άλλου αυτή τη λύπη. <coughs> η ελεημοσύνη, λοιπόν, όχι η ελεημοσύνη που έρχεται από έναν ψυχολογικό νύκτον που λυπούμε σε κάποιου ανθρώπου mm -hmm. και μέσα από αυτά αισθανόμαστε μια υπεροχή, μια νηθικη ανυπεροχή, αλλά μιλούμε για την υπαρξιακή ελεημοσύνη, αυτή που δίνει η χάρτη του στην καρδιά μα. Και γεννά την ελπιν. Η ελεμοσύνη όμως λέει είναι η Λύπη... Που την παρακίνει η Χάρη... Και γέρνει προς όλους με συμπάθεια... Και δεν δέστε... Και γέρνει προς όλους με συμπάθεια... Αυτό είναι η Χάρη του Θεού. Να γέρνεις προς όλους με συμπάθεια. Αν γέρνεις προς όλους με συμπάθεια... Τη χώνα δικία που έχει συμβεί... Είτε ως άνθρωπος μπορεί να θυγείς αρχικά... Αλλά μέσα από την μνήμη της χάριτος και την τριμή χάριτος ξεπερνάς εύκολα αυτό το πρόσκομα, αυτό το εμπόδιο. Και λέει, η παρακινήχα και γένη προς όλους με συμπάθεια. Και τι κάνει, δεν ανταποδίδει βλάβη σε αυτό που την αξίζει. Αξίζει τιμωρία, Αξίζει επίπληξη. Αξίζει προσβολή ο άνθρωπος. Δεν ανταποδίδει. Βλάβη σε αυτό που την αξίζει. Ενώ... Τι κάνει Υπερπληρεί εκείνον που είναι άξιος αγαθών και δίνει με πλούτων αγαθών πλούτον αγαθών σε αυτό που ταξίζει. <και>, και αν αυτή ανήκει στην πλευρά της αρτηής η ελληνοσύνη δηλαδή εκείνη ανήκει στην πλευρά της κακίας η δικαιοσύνη δηλαδή του κόσμου εντέλει είναι κακία γιατί δεν ενώνει την ψυχή μας με όλους αλλά ενώνει με την ψυχή μας με λίγους που εμείς θεωρούμε αξίους αυτούς που δεν προσβάλλουν τα συμφέροντά μας αυτούς που δεν προσβάλλουν τα ατομικά συμφέροντά μας δέστε λοιπόν ότι η δικαιοσύνη αν κανείς προφασίζεται την δικαιοσύνη ως μέτρο διαπραγμάτευσης των σχέσεών του αυτό οδηγεί στον χωρισμό και στην ταφόπλακα τη σχέση. Δεν μπορείς να διασώσεις αληθινά μία σχέση έχοντας ως εφόδιο και μέτρο τη δικαιοκρισία. Εμείς έχουμε μια αντίθετη άποψη γιατί ακριβώς δεν έχουμε εμπνευστεί από τον Χριστό και δεν είμαστε στραμμένοι σε Αυτόν. Είμαστε στραμμένοι στην ατομική μας κρίση, την προσωπική μας αντίληψη. Και λέει, όπως ακριβώς το χορτάρι και οι φωτιά δεν μπορούν να βρίσκονται στο ίδιο σπίτι, έτσι ούτε και η και, και η στην ίδια ψυχή. Όπως δεν συγκρίνεται κόκος άμμου, όπως λέει, όπως δεν συγκρίνεται κόκος άμμου με μεγάλο βάρος χρυσού, έτσι δεν συγκρίνεται η ανάγκη του Θεού για δικαιοκρισία με την ελλημοσύνη του. Γιατί οι αμαρτίες του ανθρώπου σε σχέση με την πρόνοια και το έλεος του Θεού, είναι σαν μια χούφτα άμμος που πέφτει σε μεγάλη θάλασσα. Δείτε τι είναι οι αμαρτίες μας μπροστά στην ελλημοσύνη του Θεού. Είναι μια χούφτα άμμου μπροστά σε μεγάλη θάλασσα. Αυτό βεβαίως σκανδαλίζει την συνείδησή μας. Σκανδαλίζει το μέτρο της ηθικής μας και ίσως ακόμα να μην μη μας βοηθάει στην προσπάθεια μας να πολεμήσουμε τα πάθη γιατί βολευόμαστε στην ιδέα αυτή ότι αφού είναι έτσι η αγάπη ό,τι θέλουμε αυτή η νοοτροπία όμως τι κάνει δίνει την αίσθηση ότι ο άνθρωπος δεν έχει ως θησαυρών Τη καρδιάς του των Θεών Οπότε Είτε αμαρτήστε δεν αμαρτήσει Στην κόλαση ζει Δηλαδή στην αποσία ζωής Αν όμως παραδεχθούμε Ότι ο θησαυρό μας είναι ο Χριστός Τότε δεν μας παρακινεί Καμία απειλή Ή κανένας φόβος Για να αρνηθούμε τα πάθη μας και να στραφούμε στον Θεό αλλά μας παρακινεί η ίδια η παραδοχή της καρδιάς μας που είναι η ζωή άρα ο γίνεται ο άνθρωπος όχι αυτός ο οποίος υπέ, υπόκειται εις την απειλή της τιμωρίας εις την προσβολή της αξιοπρέπειάς του αλλά αυτός που εσωτερικά παραδέ, παρεδέ, παραδέχ, παραδέχθηκε που είναι γι' αυτόν η χαρά που είναι η ζωή άρα δεν σώζεται ο άνθρωπος με το να μπει σε αυτό το λούκι ούτε ο άνθρωπος παθαίνει ζημιά από αυτό αν έχει όριμη συνείδηση δηλαδή αντελήφθη δεν κοροδεύει τον εαυτό του και κατάλαβε που είναι η ζωή αυτό όμως αυτός ο λόγος σχετικά με το έλεος του Θεού του δίνει την παράκληση την παρηγοριά και την ελπίδα σε αυτήν την προσδοκία να κάνει αρχή, να ξεκινήσει, να λάβει ελπίδα. Γιατί ζούμε την απογοήτευσή μας ότι δεν έχουμε ζωή, δεν έχουμε χαρά. Νιώθουμε, νιώθουμε την αποτυχία μας, τα λάθη μας, αλλά η ελπίδα μας είναι το έλεος του Θεού. Και συνεχίζει. Και όπως δεν φράζεται μία πηγή που τρέχει άφθονα με μια χούφτα άμμου έτσι δεν είναι και τη του Δημιουργού από την κακία των κτισμάτων αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αποδεχθεί η καρδιά μας και είναι πολύ σημαντικότερο στις μέρες μας που διαρκώς προβάλλεται το κακό και προβάλλεται η αίσθηση ότι ο άνθρωπος έχει ξεφτυλιστεί τελείως εσωτερικά έχει ξεπέσει πολύ αυτή η κουβέντα δεν είναι του Θεού δεν είναι αυτή η πραγματικότητα αλλά λέει η ελεημοσύνη του δημιουργού νικά την κακία των κτισμάτων η κακία των κτισμάτων είναι ασήμαντη, είναι ανίσχυρη δεν υπάρχει, είναι ένα ψέμα είναι μία πάτη, είναι ανύπαρκτος μπροστά στο έλεος του Θεού και αυτό λοιπόν που το προτείνει και το προβάλλει ο Αβάσις Σάκος Σύρος έχει δύο παραμέτρους η μία παράμετρος είναι κάποιοι ευαίσθητοι άνθρωποι υπερευαίσθητοι ζώντας την αίσθηση του κακού που υπάρχει στον κόσμο αγωνιούν με έναν τρόπο που τους ξεπερνά τις ψυχικές αντοχές να διορθώσει τον κόσμο και έτσι διαλύεται η υπαρξή τους μέσα σε μια εγωιστική υπερευαισθησία χρειάζεται να καταλάβουμε ότι αυτό που σώζει τα σύμπαντα δεν είναι δική μας ενέργεια η δική μας αντίδραση αλλά η χάρη του Θεού που η δική μας αντίδραση απλώς συμμαχή και συμμερίζεται και συμπνέει με την ενέργεια του Θεού και τη χάρη του Θεού. Και το άλλο στοιχείο είναι ότι εφόσον τα πράγματα είναι έτσι και ότι τέτοια είναι η κακία μας, τέτοιο είναι η του Θεού, τέτοιο είναι το ελεύθεση του Θεού και τέτοιοι είμαστε εμείς, ασφαλώς δεν μπορούμε να βγάλουμε άλλο ήθο στην προσωπική μας ζωή, στι σχέσει μας παρά το ελεύθεση του Θεού. Αυτό μας ελευθερώνει. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο απόσπασμα από τον Να Ιωναθούμεν από τον Αντώνιο. Τι λέει ο Μέγας Αντώνιος. Σχετικά με το πώς θα μας κρίνει ο Θεός. Ποια είναι η κρίση τελικά του Θεού. Περιγράφοντας ουσιαστικά, ερμηνεύοντας την, την περικοπή της κρίσεως. Λέει ο Θεός λέει ο Μέγας Αντώνιος είναι αγαθός. Φανταστείτε λοιπόν ότι δεν ήταν ένα ένας τίχος. ο Μέγας Αντώνιος, ο οποίος δεν ναι ήταν αγράμματος με την κοσμική σοφία, ήταν ο γέροντος του Μεγάλου Αθανασίου, ταυτόχρονα ήταν ο, ένας, ο, από τους μεγαλύτερους ασκητές <σκύτερο> της, της, του χριστιανικού κόσμου, ο οποίος έφτασε σε, σε υψηλά όρια αρετής ε, ε, και ήταν ο καθηγητή τη ερήμου. Λέει λοιπόν τα εξής, τα λέει και, τα λέ, και το ίδιο επισημαίνουμε αυτό γιατί αυτά που τα λέει είναι αποκαλύψεις προσωπικές δικές του βιώματα δικά του είναι απευθείας σχέση που είχε με τον Θεό ο Θεός λοιπόν λέει είναι αγαθός και απαθής και αμετάβλητος αν δεν αν δε αυτό το θεωρεί εύλογο και αληθές αλλά μπορεί πως ο Θεός χαίρεται μεν για τους αγαθούς ενώ αποστρέφεται τους κακούς και πως οργίζεται εναντίον εκείνου που αμαρτάνουν ενώ γίνεται ήλεος εκείνους που τον υπηρετούν και τον λατρεύουν πρέπει να πούμε λέει υπάρχει αυτή η αντίληψη έτσι και πρέπει να πούμε λέει ο Μέγας Αντώνιος ότι ο Θεός ούτε χαίρεται ούτε οργίζεται γιατί η λύπη και η χαρά είναι πάθη και ο Θεός είναι απαθής άρα η αίσθηση ότι ο Θεός παίρνει τη θέση του καλού απορρίπτει των κακών είναι να είναι μια, ένα θεολογικό αντόπιμα. Ούτε επίσης λέει ο Θεός με δώρα θεραπεύεται, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι νικέται με την ειδονή. Δεν τον κολακεύουμε δώρα. Δεν πρέπει να κρίνουμε τον Θεό με ανθρώπινα μέτρα. Εκείνος είναι αγαθός και οφείλει μόνο και φελί μόνο. Ποτέ δεν βλάπτει. Παραμένει πάντα απαθής. Είναι λοιπόν Θεός αγαθός, είναι απαθής οπότε δεν βλάπτει και πάντοτε οφείλει τον άνθρωπο ενώ εμείς εφόσον παραμένουμε αγαθοί, ομοιάζοντας του Θεού ενωνόμαστε μαζί του άρα είναι δική μας η διάθεση δική μας η στάση. και όταν γινόμαστε κακοί χωριζόμαστε από τον Θεό σαν ανομοιή του άρα ποια είναι η αντισάσκησης με την αμαρτία λοιπόν ο άνθρωπος χάνει τη δυνατότητα ομοίωσης του Θεού και χωρίζεται από τον Θεό. Αν δε με προσευχές και λημοσύνες κερδίζουμε την άφεση των αμαρτιών μα, δεν σημαίνει ότι κολακεύουμε και μεταβάλλουμε τον Θεό, αλλά ότι με τα καλά μας έργα και την επιστροφή μας αυτών Αυτόν γιατρεύουμε την κακία μας, και απολαμβάνουμε πάλι την αγαθότητα του Θεού. Ώστε το να λέμε ότι ο Θεός αποστρέφεται τους κακούς, είναι σαν να λέμε ότι ο ήλιος κρύβει το φως του από τους τυφλούς. Είδατε τι συμβαίνει. Τελικά αυτοτιμωρούμεθα. Και όταν περιγράφει ο Κύριος μας αυτό το Ευαγγέλιο της Κρίσεως που μας τρομάζει ότι μιλά για φριγμό δόντο και για κόλαση κλπ. Και και Τι είναι εν τέλει. Όπως σαν να λέμε ότι ο ήλιος κρύβει το φως του από του τυφλούς. Ποτέ δεν κρύβει το φως ο ήλιος. Έτσι ο Θεός είναι ο ήλιος που φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Εμείς αν ζούμε την κόλαση είναι γιατί είμαστε τυφλοί. Τυφλωνόμαστε από τα πάθη μας, από τη φιλαυτεία μας και δεν αφήνουμε τις ενέργειες του Θεού ως ελάμψις, ως φωτισμός στην καρδιά μας να έρθει και να αναπαύσει την καρδιά μας. Αυτό λοιπόν είναι πολύ ξεκάθαρο για να καταλάβουμε τι είναι τελικά παράδεισος, τι είναι κόλαση, τι είναι τιμωρία του Θεού, τι είναι έλεας του Θεού. Τι ελεημοσύνη και τι δικαιοκρισία. Αυτά είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε. Γιατί αν έχουμε λαθεμένη ιδέα περί Θεού για αυτά τα πράγματα, θα βγει και ανάλογη κατάσταση στις σχέσεις μας, στην καθημερινότητά μας. Αν εμείς ένα Θεών, Οργίλων, που χαίρεται να τιμωρεί τον κόσμο, τέτοια θα είναι η διάθεσή μας με τους ανθρώπους μας. Αντιθέτω, δε αν πιστεύουμε σε έναν Θεό που γλυκένει την καρδιά μας με το άπειρο έλεος του ανάλογη θα είναι και η διάθεσή μας που θα βγει στις σχέσεις μας ανάλογο ήθος <coughs> Ανούμε λοιπόν και ο Αβάς αμονας πως το πρακτικοποιεί ακόμη περισσότερο αυτό η αγάπη λέει κανένα δεν εχθρεύεται ποια είναι η αγάπη πραγματική όχι αγάπη που έχω προς τα παιδιά μου, προς το σύντροφό μου, προς τον εραστή μου. Που αυτή είναι αγάπη που ικανοποιεί το συμφέρον μου. Λέει, η αγάπη κανένα δεν εχθρεύεται. Κανένα δεν υβρίζει. Κανένα δεν κατακρίνει. Σε κανένα δεν προξενεί λύπη. Κανένα δεν αποστρέφεται. Και το συγκεκριμένο πει. Ούτε πιστόν, ούτε άπιστόν. Ήδηλαδή τι λέει εδώ. Άρα αυτό τι σημαίνει Είς. ότι δεν δικαιολογούμεθα να έχουμε ιεράν αγανάκτηση για αυτούς που υποτίθεται αρνούνται ή προσβάλλουν τον Θεό ή προσβάλλουν την πίστη μας. Την πίστη μας δεν προστατεύουμε, προστατεύουμε αντιστεκόμενοι σε αυτούς που της προσβάλλουν αλλά την προστατεύουμε με το να λειτουργούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού τη ζωή μα όταν η ζωή μας είναι πρακτική έκφραση του θελήματος του Θεού. Έτσι προστατεύουμε αληθινά και διαφυλάσσουμε την πίστη του Θεού και δεν εκθέτουμε τον Θεό σε συνειδήσεις των ανθρώπων. Και λέει και δεν αποστρέφεται ούτε πιστών ούτε άπιστων ούτε ξένων ούτε ξένων δηλαδή ούτε άνθρωπο αλλογενή ούτε άνθρωπον περιθωριακών ούτε Πακιστανών ούτε Αλβανών ούτε Σκοπιανών ούτε Τούρκων ή οτιδήποτε άλλο δεν τον αποστρέφεται μα θα πει κάποιος ότι η ζωή μου έγινε γίνει με αυτούς τους ανθρώπους η αρμονική και η διαβίωση, αυτό αφορά τους τεχνοκράτες, αφορά τους ρυθμιστές πολιτικούς που πρέπει να βρουν τον τρόπο να το λύσουν. Το πνευματικό ζήτημα όμως αφορά εμάς. Ποια είναι η διάθεση της καρδιάς μας ενώπιον των εικόνων του Θεού. που ασφαλώς το ένα δεν ανατρέπει το άλλο, αλλά αυτό που εμάς κυρίως μας αφορά και καθορίζει όχι την εξωτερική ποιότητα ζωής μας, αλλά αφορά την κατάσταση τη καρδιά μας, που ξεπερνά τα τοπικά και χωρικά όρια και αν εξελίσσεται στην αιωνιότητα, έχει να κάνει με το σεβασμό του ελαχίστου αδελφού μας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όπω επίσης δεν αποστρέφεται ούτε τον αμαρτωλών Γιατί Πολύ απλά Είμαστε χειρότεροι από τον αμαρτωλό εμείς Ούτε πόρνον, Ούτε ακάθαρτον, Γιατί είμαστε γεμάτοι μολυσμούς και πορνίες Και στο νου μας Και στην καρδιά μας Πρώτοι εμείς Πως επομένως Να αποστραφούμε τον πόρνο και τον ακάθαρτον; Τον αποστρεφόμεθα μόνο όταν υποκρινόμαστε των καθαρών αντιθέτως περισσότερο αγαπά ποιους τους αμαρτωλούς και τους αδυνάτους και αμελείς αυτό λέει ο, Αμα, ο Αβάς Αμονάς ξέρετε γιατί το λέει γιατί έχει λιώσει στην άσκηση έχει συντριβεί η καρδιά του και δέζει τις ψευδεστήσει και των φανταστικών βίων που ζούμε εμείς και πείσαμε τον εαυτό μας μέσα στην αμέλειά μας και στην αγνία μας ψευδός ότι κάτι είμαστε. Αυτό που Κύριος είναι πρόβλημα είναι ότι φτιάξαμε έναν πολιτισμό και έναν τρόπο ζωής που είναι ψεύτικος. Που δεν ζούμε την πραγματικότητά μας. Είμαστε άρρωστοι και νομίζουμε ότι είμαστε καλά. Είμαστε χάλια και νομίζουμε ότι είμαστε ενάρετοι. Ο Άγιος όμως τι είναι. Είναι αυτός που μπήκε στην καρδιά του. Είδε την πραγματικότητα και συνετρίβει. Και αυτό του γεννά ευαισθησία. Του, ε, ε, ε, τους εσωτερικούς ορίζοντες τους διευρύνει. Και έχει άλλη αντίληψη για το ανθρώπινο πρόσωπο. Ο αληθινός άνθρωπος του είναι υπερβολικά εποιηκής και υπερβολικά αυστηρός ταυτόχρονα. <και> υπερβολικά εποιηκής για να δώσει θάρρο των άνθρωπων και υπερβολικά αυστηρός για να κάμψει τον εγωισμό του ανθρώπου όταν νομίζω ότι είναι εντάξει. <coughs> και τι λέει λοιπόν, αντιθέτως δε, περισσότερο όμως αγαπά τους αμαρτωλούς και αδυνάτους και αμελείς και για χάρη τους, τι κάνει, κοπιάζει και πενθεί και κλαίει, καλά τι για γέροντά μου καλέ, άλλος αμαρτάνει, και εγώ θα κλαίω, εγώ θα πενθώ. Μα αυτό είναι το σώμα του Χριστού, ότι είμαστε μέλη του ίδιου σώματος, και όταν πάσχει ένα μέλο, πάσχουμε όλοι δεν είναι ιδιωτικό σύστημα εδώ η περιουσία μου και η περιουσία σου είναι ενιαία η συνείδηση ένα είναι το σώμα, μία είναι η καρδιά συμπάσχει λοιπόν με τους καλούς και τους αμαρτωλούς μιμούμενος έτσι τον Χριστό ο οποίος προσκάλεσε τους αμαρτωλούς κοντά του τρώγοντας και πίνοντα μαζί του γι' αυτό και όταν ήθελε να δείξει ποια είναι η αληθινή αγάπη είδασκε λέγοντας να είστε λοιπόν φιλεύσπλαχνοι καθώς και ο πατέρας σας είναι φιλέςπλαχνος όπως λέει και κάπου αλλού ότι βρέχει επί και αδίκους και έτσι ακριβώς λέει και όποιος αγαπά αληθινά αγάπα όλους και όλους πλαχνίζετε και για όλους προσεύχετε αυτή είναι η αληθινή αγάπη Αυτά λοιπόν τα κείμενα των Πατέρων μας μας δίνουν μια κατεύθυνση ζωής. Μας διερμηνεύουν και ένα, μια περικοπή ευαγγελική μπορεί να μας τρομάξει και μπορεί να μας δώσει μια, μια λαθεμένη ιδέα περί Θεού. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι. Είχατε να δείτε σε ένα θεολογικό αδόκματο πώς αναφοράς τη διάκοσμο που κάνουνε είναι στην διμορία του Θεού. Ε, εγώ ξέρω ότι αμα πίστευε λίγο της σχεδόν κάποιον διοικητικό, τα μισθία καταχιλιάδες ε, αναφέρουνε τη διμορία του Θεού, αυτοί που τα δράπουνε πολύ αστείοι. Ε, και διαβάζοντας το άτομο ε, που σου τον όπως... Νομίζω είσαι υπερβολικός. Δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Έχεις καιρό να επισκεπτείς Λοιπόν, Τέλος πάντων, αλλά και θεωρούμε πως ο λόγος <coughs> που μας είπαν οι πατέρες μας για την αγάπη του Θεού είναι πιο αυστηρός από τις απειλές της κολάσεως γιατί χρειάζεται μεγαλύτερος αγώνας να διαφυλάξει μια ζωντανή σχέση και άλλο έχει πόνο έχεις όταν προσβάλλεις ένα αγαπημένο σου πρόσωπο και άλλο όταν αδικείς έναν ανταγωνιστή σου. Ο φωτός είναι ένας. σχετικά με τη διάθεσή μα απέναντι στι εικόνες του αυτή ξανατάτηκα κατά πολύ από το όνομα που δίνουν στον Θεό. Αλλιώς αισθάνομαι έναν μουσουλμάνο, αλλιώς για έναν θρηστή, αλλιώς για Κακός. Τι αλλιώ αισθάνομαι. Το όνομα που δίνει ο Ρος είναι ένας, αλλά άλλο όνομα δίνει ο Άνης. Δεν είναι άλλο όνομα, απλώς είναι πολλά άλλα. Μπορούμε λίγο να το ανηλήσουμε. Για παράδειγμα μου ότι ο Θεός είναι ο Τάδε. Ο οποίο έχει επιθυμία του να φάει τον κόσμο, έχει. έχει καμιά σχέση με αυτό το Θεό. Έχει. Για άλλο Θεό μιλούμε, όχι για τον ίδιο Θεό. Καταργούμε τα δικαστήρια. Τα. τα δικαστήρια, ή mm δεν -hmm. ταρτιζόμαστε με το δίκαιο ή με το ανικό μα και χρειάζεται εδώ είναι ένα άλλο πρόβλημα και μάλιστα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι ευαίσθητοι και είναι και δικηγόροι μετανιώνουν για τη δουλειά που κάνω και γνώρισα πολλού τέτοιου. <coughs> Αλλά εδώ αυτό που κυρίω που αντιμετωπίζει δεν έχει να κάνει με εξωτερικά μέτρα. Δηλαδή, όπως περιγράψαμε την ιστορία με τον ξένο, με τον ε, ε, άνθρωπο που έρχεται στον ε, ε, χώρο και είναι πώς το λέμε, οι μετανάστε κλπ. Κατά τον ίδιο τρόπο, μπορούμε να το πούμε και σε αυτό. Η υπόθεση τη δικαιοσύνη τη κοσμική, καταρχήν λέει ο κύριο μα όσο μπορούμε να αποφεύγουμε τα δικαστήρια. Δηλαδή, δεν είναι καλό μάνετζερ για δικηγόρους. <coughs> και είναι καλό να βρίσκουν τι διαφορέ μα πριν πάμε στα δικαστήρια. Εκεί μπορεί να βοηθήσει ένα δικηγόρος πάλι στα, να λύσει, να θέλει μια διαπραγμάτευση και να λύσουν το πρόβλημα. Λοιπόν, καταρχήν δεν είναι υπέρ των δικαστηρίων. Που φέρνει εντάσει, διενέξει και συγκρούσει. Κάποιος στιγμή είναι αναγκαστικό να γίνει. Πηγαίνει κανεί, επειδή υπάρχει ανοριμότητα, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια οριμότητα να βρουν τι σχέσει του, και δεν μπορούμε να υποθέσουμε για τον κάθε άνθρωπο ότι έχει την ίδια διάθεση έναντι του γεγονότο, τη αλήθεια ή τη καλοσύνη τη καρδιά του. Αυτό θα φέρει ένα πρόβλημα θα αφήνει αναγκαστικά ένα πρακτικό πρόβλημα και πρέπει να λυθεί. Έρχεται λοιπόν η κοσμική δικαιοσύνη σε μια μεταπτωτική κοινωνία όπου ο άνθρωπος δεν ελευθερώθηκε στην αγάπη του Θεού να αεροθετήσει τα πράγματα για να μην γίνουν χειρότερα. Γιατί εάν ο άνθρωπο ζει μέσα στην κακία του, μέσα στην πτώση του, δεν έχει όρια στο να εκμεταλλευτεί τον άλλο. Δεν έχει όρια στο να κυριαρχήσει το θέλημα του εναντί του άλλου. Άρα έρχεται η κοσμική δικαιοσύνη με το μέτρο αυτό να οριοθετήσει και να συγκρατήσει την πτώση των ανθρώπων. Ταυτόχρονα όμως, αυτό δεν είναι απαγορευτικό στον άνθρωπο να μην αλλοιώσει σε αυτήν την κίνηση τη διάθεση της καρδιάς του εναντί του αντιδίκου του. Να προστατεύσει δηλαδή την καρδιά του να μην βγάλει εμπάθεια. Αν δεν έχει την αρετή και τη δυνατότητα να πουλήσει τα συμφέροντά του για τον άλλον, αλλά ανθρωπίνο σκεπτόμενος και νόμιμο είναι αυτό και δεν είναι αντιπνευματικόν, το να διαφυλάξει τα συμφέροντά του, οφεί μπορεί να πάει σε αυτόν τον δρόμο. Αλλά αυτό που αγγίζει πλέον τα όρια της πνευματικής ζωής είναι να προστατεύεις την καρδιά του από εμπαθεί κινήσει αντί του αντιδίκου. Άρα εάν υπήρχε όντω, η χάρεις του Θεού στη ζωή μας καταργούνται αυτά τα πράγματα. Επειδή όμως ήδη δεν είμαστε σε αυτό το δρόμο είναι απαραίτητα και αυτά. Και παράλληλα εφόσον μπούμε σε αυτή τη δεκασία με φόβο Θεού ας το πούμε και με προσευχήν ο Θεός να φωτίζει και τους κρίνοντες και τους κρίνωμένους να βγει το πιο θετικό σωστικά αποτέλεσμα. Η σύγκρουση είναι καλόν ή κακόν. Κοιτάξτε, η σύγκρουση ούτε καλόν είναι ούτε κακόν είναι. Είναι σύμπτωμα ότι κάτι ανατράπησε στη ζωή μας. Και, εάν, και εάν, το να, απο, να αποσιωπήσει το σύμπτωμα είναι επικίνδυνο. Γιατί διαιωνίζεται η νόσος και το πρόβλημα. Άρα, στην επιφάνεια βγαίνει το πρόβλημα, βγαίνει η σύγκρουση που αποκαλύπτει πράγματα η ευθύνη μας είναι από εκεί και πέρα πως θα διαχειριστούμε τη σύγκρουση πρώτα με την καρδιά μας και στη συνέχεια πως θα διερευνήσουμε τους τρόπους οι οποίοι δεν στήριζονται μόνο στις δικές μας δυνατότητες αλλά και στη χάρη του Θεού τη προσευχή να φέρει την ενότητα με τον άλλον που κυρίω είναι ενότητα πνεύματος γιατί το να συμφιλιωθώ με κάποιον είναι και υπόθεση ανθρώπινη το να ενωθώ με τον άλλο υπόθεση του Θεού επομένως η οργή δεν είναι πρόβλημα η σύγκρουση δεν είναι πρόβλημα είναι σύμπτωμα του προβλήματος δεν είναι η ουσία του προβλήματος και είτε φανεί είτε δεν φανεί το σύμπτωμα δεν είναι το μάλλον θεραπευτικά μπορεί να λειτουργήσει αν βγει το πρόβλημα <στάξι> κυρία <καιρίως> και μετά <στιά> να έχεις πρέπει να ξεπεράσεις το θέμα κτημωσή γιατί δηλαδή πρέπει πρώτα να ξεπεράσεις πολλά πράγματα για να αγαπήσεις είτε το θέλος είτε τον άνθρωπο γιατί είναι το ρυγές που είτε με το Οδησίον είτε με το... Ε, καλά, μην πάμε όμως κατευθείαν στην κορυφογράμμη λίγο λίγο λίγο λίγο η πρώτη αγάπη είναι να μην αδικήσουμε τον άλλο δεύτερη αγάπη είναι να μεταλλευτούμε τον άλλο και αυτά όλα δεν τα παίρνουμε από την καρδιά μας τα εμπνιόμεθα από τον Θεό άρα ένα βασικό βήμα μα είναι να είμαστε διαρκώς τραμμένοι στον Θεό και λίγο λίγο θα κάνουμε βήματάκια ότι δώσει ο Θεό για να προοδευτικά να πούμε σε αυτή την πορεία ε, εγώ πάντα, θα ήθελα να σταθώ στο σημείο που και ο Αβάς Αμονάς μιλάει για την ότι η αγάπη είναι αυτή η οποία δεν εφτρέπεται κανένα και κύριε στήμου μπατηρίου για την μέροσα κρίση που μιλάει για τον πλησίον και την αγάπη, αλλά στη σημερινή εποχή αυτό που βλέπουν και αυτό που ζούμε και είναι το σύστημα αυτό που κατευθύνεται από τους ηθήνοντες και τους καθούντες είναι ότι Παρουσιάζεται ένα πρότυπο το οποίο μας κάνει να μας προβάλλει να είμαστε καλοί μόνο με τους καλούς. Δηλαδή το παιδί από μικρό από το σπίτι μαθαίνει να μην κάνει παρέα με το παιδάκι το κακό που έτυχε οι του να είναι κάποιος να είναι στη φυλακή ή έτυχε ο αδερφός του να είναι να ναρκωτικών ή έτυχε να είναι ο, μέσα σε παρένθεση ο αλήτης εμφωνάμε το τον χαρακτηρισμό των κοσμικό που κρατούμε και μαθαίνουμε το παιδί μεγαλώνοντας έτσι αρχίζει πλέον και δημιουργεί κάποια πρότυπα και αποστρέφεται από του ανθρώπους <συσκλώσεις> δηλαδή δεν είναι <μπορούμε, συσκλώσεις> να το πω έτσι γιατί στη σημερινή εποχή έχουμε πλήστα όσα παραδείγματα βέβαια <συσκλώσεις> στην εποχή μας είναι και αρετή <συσκλώσεις> ναι για κάποιου ναι μπορεί να είναι αλλά αυτό το πρότυπο πως μπορούμε να... Φτάσουμε στο σημείο να ξεκινήσει, γιατί θα ξεκινήσει μέσα από το σπίτι. Η μετέρα θα πρέπει να μάθει στο παιδί και γενικότερα και σε όλους ότι και αυτός είναι ένας άνθρωπος όπως είσαι και εσύ και δεν θα πρέπει να τον κάνεις πέρα, αλλά θα πρέπει να του δείξεις, να του δώσει αγάπη για να ναι, και αυτό και Αυτό βεβαίως για να γίνει δεν είναι γιατί ο γονιό το καλλιέργησε με το μυαλό του το παρεδέχτε και το διδάσκει πρέπει να το ζει πρέπει να το ζει η καρδιά του ασφαλώς η κοινωνία είναι μια εθικιστική κοινωνία που υπακούει στην αρχή ότι η κοινωνία χωρίζει καλούς και κακούς και οριοθετούνται τα πράγματα με αυτό το μέτρο σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί να λειτουργήσει η καρδιά του ανθρώπου Έτσι δεν είναι Και μας υποβάλλει η, κοινο, η, η κοινωνία μας Αυτό το ήθος Γιατί δεν αντιστεκόμαστε Γιατί δεν έχουμε εσωτερική εγρήγορση Είμαστε χάνοι Είμαστε αποβλακωμένοι Αποβλακωμένοι Με το ότι δεν δουλεύουμε Το σκοπό της ύπαρξής μας μέσα μας Δεν έχουμε εσωτερική ζωή Δεν φταίει η κοινωνία Φταίει ότι όλα τα μέλη τη κοινή μα σε κατάσταση αποβλάκωσης. Δεν έχουμε αναζήτηση, δεν έχουμε εγρήγορση, δεν έχουμε πόθο να απεργαστούμε εσωτερικά το σκοπό της ζωής μας. Και γι' αυτόν τον λόγο ούτε εμπνεύσει έχουμε, ούτε εκπλήξεις έχουμε και είμαστε υποκείμενοι και υποβαλλόμενοι σε κάποιες ιδέες που μου βάζει ο κόσμος και μου σερβίρει. Δεν υπάρχει εσωτερική αντίσταση και δεν υπάρχει εσωτερική ζωή. Άρα το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει εσωτερική ζωή. Ο άνθρωπο να μπορεί να διακρίνει τι είναι αυτό που κυκλοφορεί, τι είναι αυτό που ακούγεται, τι είναι αυτό που προβάλετε. Να μπορεί έτσι να το ξεκαθαρίσει και να το ξεκαθαρίζει με τη στάση του και στα παιδιά του και στου άλλου. Αλλά αυτό που κυρίω όμω είναι πρόβλημα δεν είναι τόσο γιατί η κοινωνία ηθικιστική είναι καλή και κακή και κακή. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι είμαστε αποβλακωμένοι. Δεν έχουμε εσωτερική ζωή. Δεν έχουμε εσωτερική αναζήτηση. Η ζωή μας στερείται εκπλήξεων, στερείται έμπνευση. και έτσι αποδεχόμαστε άκρητα ό,τι μας προβάλλεται και μας δίδεται. Γι' αυτό λόγω ο πολιτισμός μας θέλει όλο και πιο πολύ να μας φέρει σε αυτήν κατάσταση. Ο καταναλωτικός τρόπος, η άνεση, η ευκολία που όλα τα κάνουμε και η αρετή του πολιτισμού μας είναι να μην ζοριστούμε, να μην δυσκολευτούμε. Μόλις ακουστεί μια υποψία ζορίσματος το θέλουμε αυτό ότι καταστράφει όλο ο κόσμος. Προβάλλεται ότι το χειρό το κακό είναι ότι θα ζοριστούμε και θα πιεστούμε. Να ακόμα και οικονομικά ακούγεται μελαχώλησε όλοι όσο κόσμο, όλοι, όλοι οι Έλληνες μελαχώλησε γιατί οικονομικά δεν πάμε καλά και μαύροι στη ζωή μα. Γιατί θα στριμωχτούμε. Ε και κακό είναι. Να στριμωχτούμε. Είναι κακό βέβαια. Κακό να στριμωχτούμε. Είναι τρομερό πρά Μα αυτό είναι το κακό. Τόσα άλλα κακά που γίνεται, που δεν είμαστε στριμωγμένοι, αλλά χαρά δεν έχουμε, δεν μα απασχολεί. Μα απασχολεί, αλλά μην το πούμε σε κανέναν, ούτε μα, γιατί δεν λύνεται αυτό το πρόβλημα. Με απασχολεί το πρόβλημα, δεν έχω χαρά. Αλλά μην το πείτε σε κανένα παιδιά, γιατί αυτό δεν λύνεται. Άστε το. Α το κρύψουμε αυτό. Τα άλλα μπορεί να λυθούν. Γιατί, και να μην λυθεί, θα φωνάξουμε. Μια λύση είναι και αυτό. Θα βρήσουμε ότι όλοι οι φταίχτε είναι οι άλλοι, εκτό από εμά. Όλοι φορο φοροδιαφεύγουν, εκτό από εμά, που δεν το ξέρουν άλλοι. Θα ακούσουμε ότι διαφεύγει ένας ο άλλος ο παράλληλος και λέμε πω πω τι είναι, τι είμαστε και αν ψάξουμε εαυτό μας ε, εμείς, αλλά... εντάξει, εμείς εντάξει τώρα, έχουμε και παιδιά Βρίσκουμε μια λύση να το έχω πίσω στο ζήτημα έχουμε. Αυτό λοιπόν είναι μια εσωτερική ύπνωση Είναι, είναι άρνηση μια ευθύτητας με τον εαυτό μια συνέπειας με τον εαυτό μας Να δούμε τι λέει να Μπορώ να κάνω και αλήθωση Την αγάπη του Θεού του καταξιωμένο ή θα πρέπει να το βλέπουμε η τελευταία στιγμή. Δεν υπάρχει πώ να βλέπουμε. Άλλο σου λέω. Και για σένα έτσι είναι. Δεν υπάρχει πώ βλέπουμε. Το, το, βλέπουμε. Πώς. το βλέπουμε ανάλογο τι έχουμε στην καρδιά μα. Αν έχει κάτι άλλο στην καρδιά σου, δεν πρόσωπε εγώ να το βλέπεις κάπω. Αρτί τι γίνεται, Να διορθώσουμε την καρδιά μα στην ιστορία. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Η <laughs> <laughs> <laughs> Οι οικονομική ευμάρεια <laughs> είναι κάτι το αγαθό, πρωταρχικό. Γιατί μέσα το βλέπουμε μεγαλωδοριτές, οι αυτοί και οι Καλά που υπάρχουν και αυτοί Είναι το υπέρ αγαθό σε όλου <laughs> πια Κατήντησε Γιατί δεν έχουμε άλλα αγαθά Φανταστείτε λίγο λοιπόν μια εποχή που το υπέρ αγαθό έγιναν αυτά Τα άλλα αγαθά τι είναι, που πήγανε, ξαφανίστηκαν Άρα τι είμαστε, εφόσον έχουμε ταυτί, ταυτί στο υπέρ αγαθό με αυτά τα υλικά Άρα κι εμείς είμαστε υλικοί, δεν έχουμε κάτι άλλο μέσα μας Έχουμε φτάσει σε μια κτηνόδη κατάσταση. Ζούμε μόνο βιολογικά. Γι' αυτό δεν είμαστε απαυμένοι. Ας πούμε θεωρείται ότι ένας άνθρωπος είναι ισορροπημένος που αναζητεί πώς να οικονομήσει και ένας που αναζητεί την αλήθεια θεωρείται βλάκας. <Συσχε> θεωρείται περθυριακός, θεωρείται ας το πούμε γραφικός. Τι να κάνουμε. Αυτό πάντως κάποια στοιχεία που θα μας βοηθούν. Στο πιέσιο της του Θεού. <Κιποτε>, ο οποίος δεν κάνει ούτε καλό ούτε κακό Όχι, δεν κάνει, κάνει μόνο καλό Δεν, λιπα, δεν χαίρεται ούτε φιλίβεται Είναι απαθής <εγνωμένο> Είναι απαθής Όχι δεν κάνει καλό Προς Θεού. Oui, oui, oui, oui. Λοιπόν Συγγνώμη, το χαίρεται από την αγώνα μας Αν αγωνίζεσαι καλά θα χαίρεται μαζί σου δικά Λοιπόν και κάνει εξέρεση. <laughs> λοιπόν. Είχαμε και ο θεώρη δεν χέρι, αλλά δεν μπορεί να καταλάβω. Όταν τον άξονα που επιστρέψει. Δεν βλέπω ότι ο Θεός χέρι. Ποιο έχει το πράγμα. Έχει να κάνει η εννοείται χαράς όπως την είπαμε, έχει να κάνει με τα ψυχολογικά μέτρα. Ο Θεός είναι όχι δεν χαίνεται, είναι η χαρά. Αλλά αυτό έχει την τη παρξιακής προσέγγισης. Ψυχολογικά εννοούμε, δηλαδή δεν επηρεάζεται από, από εμάς δηλαδή να μειωθεί η χαρά, η χαρά του, να αυξηθεί είναι η χαρά ο Θεός. Με αυτή την ένδυση δεν προσβάλλεται με τη δική μας συμπεριφορά. Αυτά πάντως που θα βοηθούσανε σε αυτή την προσέγγιση είναι κάποια πρακτικά. Είναι τέσσερα βήματα και μπορούμε να τα δούμε. Το πρώτο βήμα είναι ο άνθρωπος να έχει ανθριοφρόνημα φρόνημα. Ο άνθρωπος που δεν έχει ανθριά είναι αυτός που αμένως πανικοβάλλεται και τα χάνει. Του συμβαίνει κάτι στη ζωή του και λέει όλα διαλύθηκαν. Του έρχεται μία αποτυχία. Περιπήρθηκε σε κάποιο πειρασμό. Τότε νιώθει ότι χάνεται τη ζωή του. Ο Ανδρίος, όμως, είναι έτοιμος για όλα. Δηλαδή, όπως λέει κάποιο ψαλμωδός, ετοιμάστηκε και ταράχθη. Προβλέπει τα πάντα, είναι έτοιμος για τα πάντα. Δηλαδή, Ανδρίο, φρόνιμα σημαίνει «Εδώ μπροστά σου στέκω με Θεέ και εσύ κάνουμε ό,τι θέλεις. Εγώ δεν προσδοκώ τίποτα. Προσδοκώ μόνο θλίψεις». Δεν προσδοκώ κάτι, Προσδοκώ μόνο θλίψεις γιατί αυτές μου αξίζουν. Στέκω με μπροστά σου και κάνε με ό,τι θέλεις. Με αυτή την έννοια λοιπόν χρειάζεται ο άνθρωπος να μην τρομάζει, να μην πανικοβάλετε, να μην αγχώνεται και να μην βλέπει κοντόφθαλμα τα γεγονότα της ζωής του. Να αφήνεται στα χέρια του Θεού. Το αδριο φρόνημα είναι πάρα πολύ σημαντικό στην πορεία αυτής ένας ειδήσεις αν κλονιστεί ο άνθρωπος εσωτερικά μέσα του θα πέσει μια κατάσταση αδράνειας θα παρατήσει την προσπάθεια και το σημαντικό δεν είναι αν αμαρτάνομαι το σημαντικό είναι αν προσπαθούμε να αγωνιζόμαστε και όταν ο άνθρωπος απογοητευθεί που αυτό σημαίνει πληγωμένος εγωισμούς εξανεμίζονται και οι εσωτερικές του αντοχές και δυνάμεις το δεύτερο στοιχείο είναι η αοκνησία να μην είναι ο άνθρωπος να μην είναι αδρανής είναι αυτό που είπαμε και πριν όπου ο άνθρωπος δεν καταβάλλεται και δεν πάβει ποτέ να υπηρετεί το σκοπό της ζωής του Όταν κανείς χαλαρώνει, όταν κουράζεται και πέφτει σε ραθυμία σε ακιδεία, τότε όλοι οι εχθροί του, εννοούμε οι πνευματικοί εχθροί, τα πάθη του. Βρίσκουν τον χώρο και τον χρόνο να μπουν στη ζωή του για να καταστρέψουν ό,τι έχει δημιουργήσει. Το αδριο φρόνημα λοιπόν είναι το ένα βήμα, το δεύτερο είναι η αοκνησία η εγρήγορση, η δράση. Άνθρωπος κουρασμένος δεν μπορεί να προχωρήσει και μπαίνει σε μια κατάσταση νοχελικότητος, ακυρία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το δούμε και πρακτικά. Η κούραση, ακόμη και η σωματική, είναι κίνδυνος στην πνευματική μας πορεία. Ένας κουρασμένος άνθρωπος είναι ευάλωτος. Η κούρα θα φέρει εκνευρισμό, θα φέρει νεύρα. Λοιπόν, η κούραση θα μειώσει τις αντιστάσεις. Η κούραση θα απομακρύνει από την εσωτερική ησυχία. Δεν θα είναι καλυμμένος ο άνθρωπος. Και θα οδηγήσει σε οποιαδήποτε εξάρτηση για να νιώσει ότι ηρεμεί. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τη σωματική κόποση Το θέμα όμως είναι και άλλο. Η σωματική κόποση είναι ένα αγκαστικό γεγονός, είναι επιδιοκόμενη, γιατί δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας. Γι' αυτό μια σωστή επαφή με τον εαυτό μας, μια τίμια προσέγγιση, συνεπής προσέγγιση της καρδιάς μας, παράλληλα με ένα σωστότερο πρόγραμμα για να αφαιρέσουμε ότι δεν είναι απαραίτητο και να ξεκουραζόμαστε σωματικά, αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Το τρίτο βήμα είναι να μην ασχολούμαστε με τους άλλους. Πολύ απλά πράγματα. Να μην ασχολούμαστε με τους άλλους. Εμείς, είτε λόγω της κενότητάς μας, κενούν. δηλαδή, είτε λόγω της ανοησίας μας ή της υπερηφάνειας μας ή των αδιεξόδων μας, γιατί δεν έχουμε εσωτερική εργασία πνευματική, δεν έχουμε εσωτερική δηλαδή ζωή, Ασχολούμαστε πάντα με τους άλλους. Ο άνθρωπος που είναι φτωχός εσωτερικά θα τον καταλάβουμε αν ασχολείται με τους άλλους. Ένας άνθρωπος που έχει εσωτερική ισορροπία δεν ασχολείται με τους άλλους. Ασχολείται με ένα θετικό τρόπο μόνο. Ανακαλύπτουν εφόσον ασχολούνται με τους άλλους τι? ότι οι άλλοι δεν είναι καλοί. Γιατί όταν ασχολείσαι με τους άλλους δεν ασχολείσαι με τα καλά τους, ασχολείσαι με τα ασχημά του. Και βλέπεις ότι οι άλλοι δεν είναι καλοί. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, καλύπτεις και τη δική σου ζωή. Ανακαλύπτουμε ότι οι άλλοι είναι χειρότεροι από εμάς και έτσι ξελυγελούμε τον εαυτό μας. Όταν θα ασχοληθώ με τον άλλον, τι θα δω το αρνητικό του. Θα δω το πρόβλημα του. Και θα μου πει η ιδέα ότι οι άνθρωποι είναι κακοί άνθρωποι. Ότι κυραχεί το κακό στον κόσμο. Και λέω μετά, τουλάχιστον εγώ δεν είμαι τέτοιος. Ψάχνω τρόπο λοιπόν να καλύψω τον εαυτό μου χωρίς να προσβάλω τον εαυτό μου. Εμείς όμως ωφελούμεθα με το να μιμούμεθα την αγαθότητα του Θεού. Που ό,τι κι αν κάνουν οι άλλοι, δέστε αυτό είναι πνευματική αρχή. Είναι πνευματική αρχή. Ό,τι και αν κάνουν οι άλλοι έχουμε σεβασμό στην προσωπικότητά τους. Αυτό κάνει και ο Θεός. Ό,τι επιλογή και κάνουν οι άλλοι, οτιδήποτε δεν θα μειώσουμε την εκτίμησή μας και το σεβασμό μας για αυτούς. Είναι πνευματική τάξη αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σεβόμαστε την προσωπικότητά τους. Η σχέση μας με τους άλλους είναι σχέση σχέση μελών του ίδιου σώματος. Περιφρόνιση λοιπόν αντιλογία, κατάκριση, κακία απομακρύνουν από τον Θεό. Όταν ασχολούμε με τους άλλους ασφαλώς θα γνωρίσω και την πονεριά τους. Η γνώση της πονηριάς του άλλου ή της κακίας του είναι κάτι το οποίο δεν με βοηθάει συνήθως ασχολούμαστε με τους άλλους για ποιον λόγων, είτε γιατί θεωρούμε τον εαυτό μας ότι ο Θεός μας έβαλε υπεύθυνο για κάποια ψυχή έτσι παραμυθιαζόμαστε και προσπαθούμε από αγάπη να γνωρίσουμε και να βοηθήσουμε τον άλλον Είτε για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας θέλουμε να καταλάβουμε τι είναι ο άλλος. Αν είναι καλός, κακός, είναι πονηρός, είναι αγαθός. Με αυτόν τον τρόπο όμως μπαίνω στην προσωπική ζωή του άλλου και αμαρτάνω. Λοιπόν δεν μπαίνω στην προσωπική ζωή του άλλου. Δεν με ενδιαφέρει, δεν με βοηθάει η γνώση της πονηριάς του άλλου. Γιατί σαλεύουμε τα η λογική μας. Και λέω όλοι τέτοιοι είναι. Δεν υπάρχει κανείς καλός. Έτσι δεν λέμε. Όλοι τέτοιοι είναι βρε παιδί μου. Ένας άνθρωπος σωστός δεν υπάρχει. Και μας πνίγει αυτή η ιδέα. Είναι η ιδέα που προβάλλει η τηλεόραση, οι ειδήσεις. Αυτό δεν προβάλλουν. Ότι όλος ο κόσμος είναι χάλια. Είναι κακός ο κόσμος. Και με αυτόν τον τρόπο λυπούμεθα που είναι κακός... Χαίρομαστε που δεν είμαστε σε αυτούς. Εδώ όμως είναι και η διαφορά που έχει ο Θεός με αυτή την άποψη. Ο Θεός και αυτούς που φαίνονται ή που είναι αμαρτωλοί τους κάνει ο Χριστός ανθρώπους του παραδείσου. Να! Που είναι η διαφορά. Το πνεύμα του Χριστού με το Αντιχρίστου διακρίνεται σε τούτο ότι ο Χριστός δίνει την ελπίδα. Λοιπόν, αυτούς που φαίνονται ή που είναι αμαρτωλοί τους κάνει ο Χριστός ανθρώπους του παραδείσου. Τον ένα με τη μετάνοια, τον άλλο με την αγάπη, τον άλλο με την αρρώστια, τον άλλο με τον αδιαλυθή οικογένειά του. Τους κάνει όλους δικού του. Ενώ εγώ παραμένω στον παραλογισμό μου, ότι όλοι είναι αμαρτωλοί. Με έναν τρόπο συγκεκριμένο, σε συγκεκριμένο σχέδιο, σε συγκεκριμένη στιγμή, ο Θεός αλλοιώνει τους ανθρώπους. Και η ιδέα που είχαμε εμείς και μένουμε σε αυτήν είναι λαθεμένη πλέον. Άρα το να γνωρίζουν την πονηρία των ανθρώπων, το κακό δηλαδή που κάνουν, μικρό ή μεγάλο μας αλλοιώνει την λογική εξασθενεί τις δυνάμεις μας καταστρέφει την αγάπη μας προς τους άλλους και το τέταρτο βήμα είναι να αγαθοποιούμε σ' μας κάνουν ζημία αυτό βεβαίως είναι μόνο της χάρας του Θεού άνθρωπος με τις δικές του δυνάμεις δεν μπορεί να αγαθοποιεί σε αυτούς που του κάνουν ζημία αν το κάνει χωρίς τον Θεό θα παλαβώσει θα γεμίσει πολλά προβλήματα ψυχολογικά, θα νιώθει αδικημένος θα νιώθει πάρα πολύ καταπιεσμένος με μια οργή που θα του κάνει ζημία όμως το αγαθοποιώ όσους με κακοποίησαν με οδηγεί στην ειρήνη η ειρήνη του Θεού η ειρήνη της καρδιάς μου, γεννάται μέσα από αυτήν την διάθεση να γαθοποιώ αυτούς που με κακοποίησαν. Χρειάζεται, επειδή αυτό βεβαίως είναι ένα ύψιστο σημείο, μπορούμε εμείς να κάνουμε το δικό μας μέτρο, τη δική μας κίνηση, τη δική μας προσπάθεια. Δεν μπορώ να αγαθοποιήσω αυτούς που με κακοποίησαν. Τουλάχιστον να μην τους περιφρονίσω αυτό είναι στα μέτρα μας λοιπόν να μην περιφρονίωσε λέει ο Άισάκος Σύρος τον αδελφό μου μην τυχόν νομίσω ότι είναι αυτός υπεύθυνο για τις συμφορές μου γιατί λέει ο Αββάς αυτό είναι ξεπεσμός από τον Θεό ουδέποτε φταίει ο άλλος για κάποιο παράπτωμα Πάντοτε φταίσαι εσύ Λοιπόν αυτή η αίσθηση που μας μπαίνει ότι ο άλλος φταίει για το τι πάθαμε Είναι ψέμα, είναι ξεπεσμός Για τις πτώσεις μας, για τα λάθη μας, για την κατάντια μας, για τις συμφορές μας Εμείς φταίμε Και αν ακόμα φαινομενικά φταίει ο άλλος Θα μπορούσε ο Θεός να μας προστατεύσει Δεν το κάνει γιατί δεν είμαστε άξιοι της προστασίας του κάποιος κρυφός εγωισμός κάποια κρυμμένη αρνητική κατάσταση της καρδιά μας υπάρχει και δεν δίνει χώρο στον Θεό να έρθει να μας προστατεύσει με κάποιον τρόπο άρα όταν μας βρει μια συμφορά είναι τελείως ανώριμο και αδόκιμο να στρέψω την προσοχή μου στον άλλο ως φταίκτη. φταίω εγώ και αν όχι στο συγκεκριμένο σε κάτι άλλο που δεν είδα ή δεν γνωρίζω δεν είναι δυνατόν να κλαψουρίζομαι ότι εγώ είμαι ο αδικημένος του κόσμου και με λυσμόνισε ο Θεός. Είναι δυνατόν. Κάτι άλλο φταίει. Το κλαψούρισμά μου είναι η προσπάθεια δικαιωσή μου, η οποία επεκτείνεται στο να κατηγορήσω τον άλλον ως υπέδιο της συφοράς μου. Γι' αυτό τον λόγο, ό,τι θέλει να είναι ο άλλος, δεν ασχολούμε μαζί του, δεν ανακατεύουμε με την πονηριά του, και δεν το περιφρονώ. Αλλά στρέφω την προσοχή μου στη δική μου ευθύνη. Πώς θα γλυκάνω την καρδιά μου. Πώς λέει θα ξεπεράσω τους κοπέλους αυτά τα εμπόδια. Ο άλλος με τη στάση του. Με ένα βλέμμα του. Με ένα χασμοριωτό του. Μπορεί να με προκάλεσαι να με εκνευρήσει. Να μου αλλάξει τη διάθεση. Πώς θα ξεπεράσω αυτούς του κόπέλους. Που τέτοια εμπόδια έχουμε πολλά στη ζωή μας. Λέει κάποιο αυτός μου κάνει έτσι, αυτός μου κάνει αλλιώς όλοι έχουμε τέτοιους γύρω μας δεν υπάρχει άνθρωπος και εμείς είμαστε ίσως υπαίτης ή κάποιους άλλους εκνευρισμού ή Λοιπόν, λοιπόν πώς μπορούμε να του ξεπεράσουμε <ΣΣΣΣ> ωραίο <ΣΣΣ> λοιπόν να σκορπίσουμε λέει όσων μπορούμε αγαθότητα και καλοσύνη και λέει «Δείξε την αγάπη σου, πώς, ανάλογα με το πώς σου ανοίγει δρόμο ο ίδιος ο Θεός». Ο Θεός μας δει, ανοίγει δρόμο καθημερινά. <laughs> Στους δρόμους, λοιπόν, που μας ανοίγει, να δίνουμε αυτή την αγάπη που θέλει. Αυτό θα γλυκάνει την καρδιά μας και θα μας φέρει διάθεση αρχικά να μην τρελαινόμαστε με κάτι κακό που θα μας κάνει κάποιο. Στη συνέχεια, να μην τον περιφρονίσουμε. Στη συνέχεια να καταλάβουμε ότι αν δεν τον αγαπήσουμε δεν ειρνεύει η καρδιά μας. Και εδώ η άσκησή μας είναι να αγαπήσουμε τον εχθρό μας. Γιατί το ύψιστο στοιχείο που διακρίνει κατά τους πατέρες μας την αλήθεια του Θεού από το κοσμικό ψέμα είναι αυτό αν αγαπούμε του εχθρούς μας. Και αυτό είναι άσκηση. Αυτό είναι η πορεία. Λοιπόν την επόμενη Δευτέρνη, καθαρά Δευτέρα, δεν θα συναντήσουμε. Δι' ευχόντων Αγίου Πατέρα, Ιμμών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ο και ημάς.